Ποιος ο Ναπολέων Ο Αλέξανδρος είναι Μέγας Ναπολέων Αλέξανδρος Είναι ένα ωραίο ερώτημα Επίκαιρο πάντα και ξέρετε αυτά τα ερωτήματα Σε ποια προάβλια Τα ακούμε συνήθως Βεβαίως ε, για πολλούς ε, Συνανθρώπους μας Ε, τα πάνελ, τα τηλεοπτικά, τα παράθυρα είναι σαν το προάβλιο αυτών των κτηρίων που έχω εγώ στο νου μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και εσεί. Η απάντηση θα δοθεί στη συνέχεια τη εκπομπή, διότι προηγείται πριν από το ερώτημα: Είναι ο Μέγα Αλέξανδρος ή ο Ναπολέον, προηγείται η πατρίδα. Και θέλω να ξέρετε από τα βάθη τη συνείδησής σα, αυτό που βγαίνει είναι, αυτό που αναβλίζει είναι ότι κάνουμε το καλύτερο με μοναδικό γνώμονα την πατρίδα μα. Το να προσφέρει ένα πολιτικό. Τη ζωή του, στην ara της πατρίδος, δεν είναι θυσία, αλλά Patridos. Με μοναδικό γνώμονα, το καλό της πατρίδος. Ποιος con su camisita y ο grande su. Siento το eso Α, αυτό που είπα τώρα εδώ, Πώ το παραπέδιά, ήταν, ήταν Αυτή η μαγική φράση. Καθήκον στην πατρίδα. Μαγική φράση, καθήκον στην πατρίδα. Και ε, όλα αυτά που λέγονται συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει. Και όσο περισσότερα ακούει κανεί, τόσο γίνονται. Αλλά δεν είναι ποσοτικό μόνο το θέμα. Κυρίω είναι ποιοτικό. Κυρίω ποιοτικό με αυτού που έχουμε. Η πατρίδα δεν είναι ενιαία. Είναι η πάνω πατρίδα και η κάτω. Όπω λέμε, πάνω Παναγιά, κάτω Παναγιά. Έτσι ακριβώ είναι και. Η Πατρίδα στην Πάνω Παναγιά, η Πάνω Παναγιά για την ακρίβεια, βγάζει ιδιαίτερα πράγματα, ανθρώπους, παραγωγή, έχει ιδιαίτερη, πολύ πλούσια. Και όπως θα ακούσετε τώρα, προσπαθώ και εγώ να το πω γιατί ο άλλος τόλμησε και το είπα, αλλά κάπως πρέπει να τα πούμε. Εν πάση περιπτώσει, η Πάνω Πατρίδα βγάζει Αλέξανδρου, αλλά όχι μόνο, βγάζει και άλλου ήρωες. Και από εδώ, από τη Μακεδονία... Την Ιερή, που βγάζει Αλέξανδρους και Αμφίπολης. Που βγάζει και Αμφίπολης. Να ξέρετε ότι είμαστε ενωμένοι πέρα και πάνω από το κόμμα. Που βγάζει Αλέξανδρους και Αμφίπολης. Ο Αλέξανδρος είναι γνωστός. Ο Αμφίπολης ποιος είναι, αναφέρεται σε ήρωες, γιατί η Μακεδονία τα βγάζει αυτά, βγαίνουν γενικότερα. Αντώνη Σαμάρα, στο κλείσιμο προχτές των 40 χρόνων, του μνημοσύνου όπως ακούγαμε, όπως είπε και ο ίδιος, τα είπε εκτό κάμερας και τα μαζέψαμε βέβαια εμείς τα βρήκαμε γιατί πάντα βρίσκουμε τέτοιου τύπου διαμάντια Αυτά λοιπόν τα βγάζει η Μακεδονία, τους Αλέξανδρους και τους Αμφίπολη. Ο Βενιζέλο κουράστηκε πάρα πολύ. Πήγε ένα τριήμερο, πότε ήταν, τετραήμερο στη Νέα Υόρκη. Είναι κουραστικό, όλε οι εκδρομέ είναι κουραστικέ. Όσο ωραία και να περάσει, ακόμη και αν πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, πάντα κουράζει. έρχεσαι κουρασμένο και δεν μπορούσε να πάει μετά σε κάτι συναντήσει. Και πέσανε πάνω οι δημοσιογράφοι να βγάλουν αμέσω σενάρια ότι τα σπάει η κυβέρνηση, δεν θα τα βρούνε. Πάμε σε εκλογέ. Θα γίνουν όλα αυτά, αλλά δεν θα γίνουν τώρα, σε αυτό το τρίμερο. Το ότι είναι κουρασμένο ο Βενιζέλο. Ε, δεν το λέμε εμεί γιατί δεν τον είδαμε. Δεν είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε και να διαπιστώσουμε την κούραση στο πρόσωπό του. Ε, αλλά το είπε η Αλσάλεχ. Ο κ. Χαρδουβελή είπε ότι πρέπει να ακούμε τα υπουργεία Οικονομικών. Λέω θα πάει ας. ο πρόεδρο σα στι συναντήσει σήμερα. Προφανώ και Ήθα, θα πάει. είναι το... Το... Μα, ακόμα υπό την επίρρεση. Δεν πάει εχθέ. Δηλαδή αυτό το. <σχύ> <σχύ> τα σχόλια τα χιδέα που γίνονται ότι ήταν κουρασμένοι. Σχολείται, πού που ήταν διακοπέ ήταν. <σχύ> ήταν στη <σχύ> Νέα <σχύ> <σχύ> <σχύ> <σχύ> <σχύ> <σχύ> Έκανε 100 επαφέ, να λέμε 100 επαφέ, με 100 διμερείς επαφέ. Ο φόρτο εργασία. Πολύ κουράζομαι Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ Γιώργο. Το βλέπω κύριε Υπουργέ, το βλέπω. <σπάει> και επέστρεψε, δεν ήταν να συναντηθούν χθε. Δεν με κανέστησε Όχι γιατί βλέπω διάφορα σχόλια ότι <σπάει> ο κουρασμένο είχε jet lag και κάτι τέτοιο. Σε αδελφία ειδήσεων <σπάει> <δελκές> δηλαδή, <σπάει> για όνομα <σπάει> <προσπάει> του <σπάει> Θεού. Τι γίνεται, θα κ**ίσουμε! Πού πάει το πράγμα! Και Είμαστε συνεπείς Θα αγαπήσουμε τον ελληνικό λαό Μπράβο Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητες Στη φάση που βρισκόμαστε Καλές είναι σαν προτεραιότητες Γιατί κάθε φάση έχει τα δικά της Το καταλαβαίνετε Αν και κουρασμένος Πάντα έχει τις προτεραιότητες μπροστά του Και μας τις λέει Τις μοιράζεται μαζί μας Για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί είναι πολύ σημαντικό αυτό στη δημοκρατία η οποία δεν έχει και διέξοδα όπως έχει πει κάποτε ένας παλιός Κινέζος πολιτικός ο Σαμαράς στη γη της Μακεδονίας βλέπει αμφίπολης πως γράφετε δεν ξέρουμε και Αλέξανδρος αλλά ακόμη και αυτοί να βγούνε δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε Το πρώτο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος να ξυπνήσει αύριο από τη Βαβυλώνα και να τον κάνουμε πρωθυπουργό περίπτωση να περάσουμε αυτόν τον κάβο χωρίς να υποστούμε όλοι μας μείωση των εισοδημάτων μας δεν υφίσταται oh! <ικονοί> <σονοί> <σονοί> Σας ευχαριστούμε! Σας ευχαριστούμε! Εδώ παιδιά, παγκός! Να <σονοί> φύγω! <σονοί> Να φύγω. Να φύγω ρε παιδιά. Που πας μωρί με την τσάπα. Βούλτεψη και να φύγει. Κάτσε εδώ. Έχεις να πει πολλά. έχει να καταθέσεις για το λίγο καιρό που θα είσαι ακόμη υπουργός, στη συγκεκριμένη θέση. Τόσα χρόνια να πάνε χαμένα. Αυτά όταν βλέπουμε επειδή εμείς τους μοντάρουμε κάθε μέρα, τους ακούμε μες στα αυτιά μας. Στεναχωριόμαστε. Μα έχει δημιουργήσει μια θλίψη όλη αυτή η κατάσταση διότι διαπιστώνεις Τι είχαν να δώσουνε και πόσο ωραία θα ήταν η ζωή μα αν υπήρχε η σε αυτή τη θέση από την αρχή τη θητείας του Σαμαρά, ίσω και πιο πριν. Τελικά, θα το καταλάβετε αυτό, γιατί πάλι χτύπησε σήμερα και στη συνέχεια έχει πει κάτι ωραία Και πάντα μα πιάνει μια θλίψη γιατί είναι λίγο, μένουν για λίγο και πάντα τα καλά είναι στο τέλο. Μιλάμε από εμπειρία, έχουμε δει το τέλο τη κυβέρνηση Μύτη Θυμόμαστε την κοινότητα εκεί με τη ΣΕΑΜΜΗΤΗΣ, με τα πετσετάκια και όλα τα υπόλοιπα. Θυμόμαστε το τέλο του Καραμαλί με τα βατοπέδια και όλα τα άλλα, τα ωραία, τα ομόλογα. Θυμόμαστε το τέλος του Γιώργου, το οποίο ήταν και αρχή ταυτόχρονα, γιατί ο Γιώργος με το που άρχισε τελείωσε ή πριν αρχίσει είχε τελειώσει. Και βεβαίως τώρα βλέπουμε το τέλος του Σαμαρά, της συγκυβέρνησης Σαμαρά και πάντα στο τέλος είναι τα καλύτερα να το ξέρετε από εδώ και πέρα. Κάθε μέρα θα είναι αριστούργημα. Γίνεται μια προσπάθεια στη χώρα, θα το πω για στη φορά. Προκειμένου να βγούμε από την περιπέτεια και όλα αυτά τα οποία περιγράφεται να κηρυχθεί επίσημα βιώσιμο το χρέος μας για να έρθει κάνας χριστιανός, μουσουλμάνος ή βουδιστής να επενδύσει στη χώρα, να φτιαχτούν θέσεις εργασίας να μην έχουμε ούτε φτωχούς, τίποτα <Τι> <Τι> Το μαλλί είναι? Σκατά! να φτιαχτούν θέσεις εργασίας, να μην έχουμε ούτε φτωχούς, τίποτα. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Είναι θέμα μηνών να φτιαχτούν οι θέσεις εργασίας από βουδιστές, μουσουλμάνους, χριστιανούς για να μην έχουμε ούτε ανεργεί ούτε τίποτα, να τα έχουμε τελειώσει όλα αυτά, να τελειώσει και η φτώχεια. Περιμένετε λίγο ακόμα. Είπαμε, στα τελειώματα λέγονται τα καλύτερα Ο Άδωνη και ο Λεωνίδα τώρα τελευταία δεν πουλάνε μόνο βιβλία, πουλάνε και την περίφημη ταμπλέτα. Tablet", το λέμε ταμπλέτα το λένε αυτοί, γιατί στα ελληνικά και όπω είχε πει και ο αδερφό κάποια στιγμή, προκύπτει τάμπλετ, τραπέζι. Είναι ελληνική λέξη. Είχε κάνει ένα συνειρμό ότι το τάμπλετ, ταμπλέτα, τραπέζι είναι ελληνικό τέλο με τέσσερα πόδια. Το δεχτήκαμε, το ακούσαμε. Αυτή λοιπόν την ταμπλέτα ο Άδωνη την έχει πάντα πάνω του. Και όπω θα ακούσετε, θα ζηλέψετε πάρα πολύ γιατί θα θέλατε να ήσασταν στι παρέε. Του Άδωνη για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί και να περάσουμε όμορφα να είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα με την ταμπλέτα. Πάμε τώρα στην ταμπλέτα. Που δεν πολύ... θα την αφήσει σήμερα παντού, δεν βλέπω. Όχι, δεν την αφήσω. <laughs> δεν και τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα θα γίνει ο μεγαλύτερο χαμό από όλου του χαμού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα την ταμπλέτα. Γιατί? Γιατί, λέω, λε αυτό το μηχάνημα που πλέον εγώ δεν το αποχωρίζομαι, είμαι παντού, σαν τον ναρκωμανί. Το εδώ, παντού, όπου κάθομαι, στο γραφείο είμαι. Στο αυτοκίνητο είμαι, με τον Περσέα είμαι, ε, με του φίλου μου είμαι. Το βγάζω και αρχίζω. Παιδιά, για δείτε τι είπε ο Πλάτων. Για διαβάσει να σα δείξω τι είπε ο Αριστοτέλη. Ξέρει πω έγινε αυτό στο Διόδορο Σχελιότυ, ή γνωρίζει αυτό με τον Ηρόδοτο, ή ακού τι γράφω οι Ιονδραγούμοι, ή κοίτα μα τι θέλει, τι πινελόπι Δέλτα. Και τρελαίνονται όλοι. Και γίνεται ξαφνικά λένε, η ταμπλέτα, το επίκεντρο όλη τη συζητήσεω. <Τι> Να φύγω, να Όχι. φύγω ρε παιδιά. Μη φεύγεις, μη, με πόνο σου να φύγω. Πάμε τώρα στην ταμπλέτα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την γυναίκα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την κοινέτα. Η αμαλία είναι αυτή, η τελευταία. Άκουσε γιατί ταμπλέτα πετάχτηκε όπω συμβαίνει. Πάντα έτσι λοιπόν στι παρέε του Αδόνιδο περνάνε ωραία γιατί μαθαίνουν τι έλεγε ο Διόδρο Σικελιώτης, που αλλού θα τα μάθει όλα αυτά. Φαντάζεσαι να τον έχει δίπλα σου εκεί σε μια παρέα, να βγάζει την ταμπλέτα, αρχίζει ο πανικό. Κουίζε, ερωτήσει, ιστερία από την αρχή στο το τέλο. Ηρεμία, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πάντα στην τσίτα και γενικότερα κάτι έχει να κάνει, κάτι να έχει να κάνει, να βρει να ανακαλύψει για να γίνει καλύτερο άνθρωπο όπω είναι ο Άδονη που. Ε, συνεχώς με την ταμπλέτα επιμορφώνεται σαν αρκομανείς, όπως είπε ο ίδιος παίρνει τη δόση σε ταμπλέτα. Υπάρχουν νόνεδίτες, υπάρχουν νόνεδίτισες, υπάρχουν νέοδημοκράτες, υπάρχουν και νεοδημοκράτισες, υπάρχει και ο Πρόεδρος τους. Νοδημοκράτες και νοδημοκράτισες, ο και ο νεδίτες. <Πάτε κορίτσια στο χορό> ο και ονεδίτε. Σας υπόσχομαι όμω ένα πράγμα. Τις μεγαλύτερες νίκες μπροστά μας ακόμα δεν τις έχουμε δει. Το ο Νεδίτσες και ο Νεδίτες. Oh. Οι Δημοκράτες και οι Δημοκράτησες. Σα υπόσχομαι ένα πράγμα. Τι μεγαλύτερε δυσκολίε μπροστά μα, ακόμα δεν τι έχουμε δει. Το τελευταίο είναι το αληθινό. Το προηγούμενο ήταν ο Μοντάζ. Γιατί νίκε δεν πρόκειται να υπάρξουν και πόσο μάλλον ακόμα που δεν τι έχουν δει. Ενώ δυσκολίε οι Ονεδίτε και οι Ονεδίτσε και όλοι οι υπόλοιποι τι έχουν μπροστά του. Θα αντέξουν γιατί έχουν μάθηστα δύσκολα. Θα κόψουν κάποιε εκδρομέ. Στην οικονομία είναι πάρα, πάρα πολύ απλό. Και όλα αυτά τα είπε και κάλεσε να μπουν τα κορίτσια στον χώρο. Μετά το 11% την μικρή διαφορά. Που εντόπισε η παμπληκή σου και γι' αυτό την κυνηγάνε με διάφορου τρόπου και θέτηκε θέματα η Σοφία Βούλτεψη. Ο Βορύδη, τον Βορύδη, τον είχαμε όλοι για ένα σκληρό πολιτικό. Βέβαια το έχει στο βλέμμα αυτό του Τσαμπουκά. Κάνει προσπάθειε όμω και είναι μια τιτάνια προσπάθεια και ένα αγώνα που δίνει κάθε φορά που είναι σε παράθυρα να μην του βγει το τσεκούρι από μέσα. Φαίνεται, είναι μιλίχιο, ευγενικό, αλλά σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται πιο χαδιάρη, πιο αγαπουλήνο, να το πούμε έτσι. Να πω τώρα κάτι <μυρίζει> Να εγώ έχω πει πάντα Να περιμένουμε Γιατί? Γιατί θα αξιολογηθούν προγράμματα Γιατί είναι ένα ζήτημα το να λέμε κάτι στη δημοσκόπηση Ειδικά όταν μας έχει έρθει ο ένφυα προχτέ Και έχουμε θυμώσει <μυρίζει> Και έχουμε στεναχωρηθεί <μυρίζει> Και έχουμε πίεση ω πολίτε να τον πληρώσουμε Άρα λοιπόν αφήστε να δούμε Έχουμε πορεία Αντί ο Ρομέλου λεκούς το σεντιέρο σου Ποράς στρεκάτα <ΠΣ> να πω τώρα κάτι. <Ρεύτερο> έχω ξυπνήσει από τι 6 το πρωί. Έχω βαφτεί. Έχω κάνει <Ρεύτερο> διαδρομή με στην κίνηση. Έτσι είναι. Έτσι. Τι να κάνουμε, ωραία, Παπελά. διαδικασία πάνε και εσεί το ίδιο. Βούλτεψη. Και ο είναι αυτό. Ο προηγούμενο ήταν ο Χαδιάρη, ο Μάκη Βουωρίδη. Θα ακούσετε ακριβώ τι έγινε με τη βούλτεψη. Σα είπα κάθε μέρα που περνάει θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτή η κυβέρνηση στα υπόλοιπα δεν έχει να προσφέρει τίποτα αλλά στο γέλιο πια νομίζω το έχουν κατακτήσει και θα τους απολαύσουμε τους απολαμβάνουμε ήδη ο Χαδιάρης λοιπόν Βορύδης που θέλει να πει κάτι πολύ γλυκός πάντα μας έβγαζε αυτό το γλυκό αλλά τώρα που αρχίζει και μιλάει και έτσι Νομίζω γίνεται καλύτερος πριν μια ώρα τα από αυτά στο Skype. Εδώ είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα 211-2008-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. mail στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και επίσης θέλει να στείλει SMS γράφει real και εννοώ το μηνυμάτο που στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ακούμε το πρόγραμμα το ημερήσιο τη Σοφία Βούλτεψης. Όπω σήμερα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που αφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς ε, για το ΦΠΑ Που ναι. δεν πληρώνεις εάν δεν έχεις πληρωθεί Και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση και αυτό είναι πραγματική είδηση Ξέρετε τι διαδικασία πρέπει να κάνεις για να γίνει αυτό Σας λέω Πρέπει εντάξει, να πάρει λογιστή Εντάξει Βασικότερο. κύριε Παπαδάκη Διαφορετικά δεν κυρίζεις διαδικασία έχω κάνει εγώ για να είμαι σήμερα εδώ Έχω ξυπνήσει από τι 6 το πρωί Έχω βαφτεί έχω κάνει διαδρομή με στην κίνηση. Έτσι είναι έτσι τι να κάνουμε στο εαμενή. Σε διαδικασία και εσύ ίδιο. Λοιπόν, απαμένη, το ίδιο. Πάσα στο ελέγαίνει είστε καλά. ο Μέγας Ναπολέων, ο Μέγας Αλέξανδρος Η αλήθεια βρίσκεται στην επιστήμη όπως πάντοτε Οι δημοκράτες και οι νεδημοκράτισες ο Νεδίτσες και ο, ο Πάμε τώρα Στην ταμπλέτα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την κοινέτα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την κοινέτα. Ε, ε, να φύγω. Έχι. Να φύγω, ρε παιδιά. Που Που Οι και οι ο δημοκράτης και η δημοκράτης είσαι ονειδίζεις και ονειδίτες. Θέλετε τελευταίο να <συμίλια> σπασμών. Πάμε τώρα ή ταμπλέτα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την κοινέτα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την κοινέτα. Η Αμαλία. Και ο Άδωνις διαλέγκε και πέρα. Τώρα δείχνω πάντω. Τα χθενά στο χαλάδρι. Τα έχουμε δει, τα έχουμε παρακολουθήσει εφιέστα τη πολιτική κίνηση του αποκεντρωμένου περιφερειά, διότι έχουμε την τοπική αυτοδιοίκηση που όλοι επενδύουν σε αυτή και λένε ότι είναι ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας, το λέγει ο Ανδρέας, το λένε οι νεότεροι. εκλέξαμε τι δούρου, παλιότερα είχαμε το σγούρο, όμως υπάρχει από πάνω άλλος ένας περιφερειάρχης, γιατί το κράτος δεν έχει εμπιστοσύνη στους εκλεγμένους και για να μοιράζονται τα κονδύλια όπως κτλ. τα λοιπά. Αυτός λοιπόν από πάνω χτες έστειλε την αστυνομία κατευθείαν, όπως ξέρουνε, να λύνουν οι Σαμαρικοί, οι Νεοδημοκράτες, οι Πασόκοι, εσχάτως, τα προβλήματα. Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα και στέλνει κατευθείαν τα μάτια. Λογικό είναι. Και μάλιστα, όταν πρόκειται για σπίτια 40 χρόνων ή για εγκατάσταση ή για κατοίκου που βρίσκονται εκεί 40 χρόνια, λογικό είναι θα γίνει μακελιό. Με πάση περιπτώσει, πριτάνευσαν οι ψυχρεμότερε φωνέ, δόθηκε μια αναστολή. Κάπω θα βρεθεί μια λύση, φαντάζομαι, γιατί όλα λύνονται αρκεί να υπάρχει λογική και θέληση από εκεί και πέρα. Η σοφία, βούλτεψη όμω, τοποθετήθηκε χθε το πρωί πέρα από το μαλί και το πρωινό βάψιμο και μίλησε πάρα πολύ ωραία για τους συμπολίτε μας τσιγκάνου, διότι είπε ότι εκείνοι τσιγκάνοι αλλά γύρω υπάρχουν άνθρωποι θεωρώ ότι ο περιφερειάρχης έχει κάνει όλες τις αναγκές βεβαίω ο, ο, ο, ο κ. Αγγελάκα, έχει βρει την περιοχή που θα μεταφερθούν οι Ρωμά δεν μπορούν μπα. όμως ναι στο πατέρα κοιτάξτε τώρα αυτά ε... Λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το, το, το, το αυτό που έχει πάει εκεί πέρα και διαδηλώνει μαζί με του Ρωμά. είναι διάφορο, δεν του υποστηρίζουμε. Γύρω εκεί γύρω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν. <χει> γύρω εκεί γύρω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν. Στο μυαλό τη Σοφία Βούλτευση. Γύρω εκεί γύρω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν και είναι και τσιγκάνοι. Γύρω. Αλλά οι άνθρωποι είναι γύρω-τριγύρω. Οι χαλανδριώτε είναι οι άνθρωποι. Οι τσιγκάνοι δεν είναι άνθρωποι. Ε, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.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 Ελπίζω να έχω καμιά παράδοση και μια, μια δίπλα κανένα σταυράκι. Λοιπόν, να σου πω. Opa. Πέρα από του δρόμου και τι πλατείε που θα ονοματίσουμε, πού θα ανάψω και κεράκι. Εγώ λέω να αρχίζουμε να ονομάζουμε και του βόθρου. Πιο εύκολο θα μα έρθει με του υπουργού αυτού. Ναι, εύκολο είναι, αλλά εγώ θέλω να ανάψω και ένα κεράκι. Έχει να Και δεν είναι γίνω... ανάψιμο, ωραία. Και στον Άδωνη ένα κεράκι. Ανάψω και στον Άδωνη. Πήγαινε στον δρόμο με κερί. Κάνε και εσύ του αδονίστα. Το και αδονίστα την πρώτη στεναχώρια στον δρόμο με ένα κερί να πηγαίνει. Ρεσό. Μανουάλη. Ο Άδωνη πρέπει να κάνει το μαν Κάποιο πρέπει να του πει πια ότι οι δοσύλογοι αυτή τη φορά θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Δηλαδή τι έχει το μυαλό σου. Όχι τη Βάρκιζα πάντω. Α, η Βάρκιζα δεν ήταν τιμωρία για του δοσύλογου. Ακριβώ, πήγαν και τα δώσαν οι μαφιέ μά... τα όπλα. Mm. Εντάξει, και αλλάξαν τα πάντα όλα. Και βρεθήκαν αυτά τα μουφιέ και οι ψεύδε και μα έχουν ξεσκίσει. Έλα, Αποστολή, τι γίνεται. Έλα, Έλα. Αυτή με τριοφροσύνη του Άδωνη Γεωργιάδη σπάει κόκαλα εδώ. Είναι άλλο πράγμα, Σας ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Γενικώ, ό,τι έχει να κάνει με άδονη Γεωργιάδη, έχουμε να μπορεί να σπάσει κόκαλα. Έτσι, έτσι, ναι. Σε σκλαβώνει αυτή η είναι το Λοιπόν, έχω πρόταση Επίσης, να μου Επίση, ό,τι έχει να κάνει με άδονη Γεωργιάδη, σε σκλαβώνει. Έτσι, έτσι ακριβώ. Είναι λέξει που ταιριάζουν με άδονη Γεωργιάδη. Έτσι, μπράβο. Σκλάβο, πάω κόκαλα. Μπράβο. Ό,τι δυσάρεστο και συχαμερό, με άδονη Γεωργιάδη πάει. Για πε. Λοιπόν, και έχω και πρόταση να του κάνω. Τι πρόταση. Ε, επειδή ζήτησε να μπει το όνομά του σε πάρο δρόμου, δίπλα στη λεω Είναι το όνομά του να πάει σε κάτι καλύτερο. Εκαινό τη ο Άδωνις Γιοριάδη. Ευτροπή. Εγώ διαφωνώ α... όλα αυτά. Κυρίω επειδή είναι μέση Καλημέρα, αγαπητέ. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, κυρία μου. Από καβάλα παίρνω τηλέφωνο. Σε ποιον. Από καβάλα, λέω, παίρνω τηλέφωνο. Σε ποιον καβάλα. Τι σε ποιον καβάλα. Σε ποιον είστε καβάλα. Δεν είμαι σε κανέναν καβάλα. Από την καβάλα, την πόλη, λέω, παίρνω τηλέφωνο. Α, δεν κατάλαβα ότι μιλάμε για πόλη. Α, μα κακός. έπρεπε να το έχετε καταλάβει. Γιατί δεν παίζει η 90,5. Γνώμη, ξέρω εγώ. Α, μήπω θα κάνουν σαμποτάζι Γιατί πολλές φορές κόβεται η εκπομπή και του Νίκου του Κατζηνικολάου. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Mm. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά, εντάξει, θα το έχω μια υπόψη μα. Με αυτό που μπλέξαμε. Τώρα μεταξύ μα, υπάρχει καμιά γνωριμία να έρθω κανένα διμεράκι δωρεάν στο ημαρέτ. Το ημαρέτ να έρθετε πάνω βεβαίω. Δωρεάν δεν είναι για να πληρώνουν, ακριβώ. Ε... Να κάνουμε μια συναυλία ε... στην Καβάλα, κάτι. Ορίστε. Να κάνουμε μια συναυλία, μπράβο. Μια συναυλία που δεν μα αναμεταδίδουνε στην Καβάλα. Ε, να το κάνετε, γιατί όχι. Εσύ οργάνωσε, εγώ θα έρθω τσάμπα. Να σε καλά. Να σε πάρω τελεύρο, να καλά. Αντιγεια. Τι έγινε Δεν <laughs> Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σταθώ πιο πολύ στο σχόλιο που βγάλατε στο παλικάρι που οργάνωσε συναυλία. Δεν ξέρω ποιο ήταν ε, την Παρασκευή. Ναι. Που είπε ότι είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπι Και η πρότασή μου, ταπεινή ενό απλού πολίτη, ε, και για όλου του ανθρώπου, κεντροδεξιού, κεντρόου, νορμάλωμου ανθρώπου, έτσι που έχουν λίγο το μυαλό και σκέφτονται, μήπω όλοι οι ίδιοι δηλαδή, γιατί να γίνεται μια συναυλία για τον Παύλο Φίσα, μια συναυλία για τη Χαλκινική, μια συναυλία, μήπω να να κάνουμε για όλα τα θύματα του φασισμού γιατί και οι αυτοκτονίες του φασισμού είναι και ο Παύλος Φύσας θύμα του φασισμού είναι Καλά, και τα δέντρα στη Χαλκυδική θύματα του φασισμού είναι Ακλήλως, αλλά μήπως πρέπει οι σκόρπιοι κάπου να οργανωθούμε δηλαδή οι άνθρωποι που δεν θέλουμε ούτε η μαγαζιά να σπάσουμε ούτε κάτι άλλο να κάνουμε, να διαλύσουμε αυτά που λένε στην τηλεόραση Μην, μην είναι ανησυχής, ακόμα και ένα μυθές Θέλω στους συλλο Θα τη σπάσουν την τζαμαρία τη στιγμή που θα κάνει την ειρηνική. Ε, θα, θα έρθει ασφαλιστικό θα... ο έμπειρο. Ξέρει αυτό. Πάντω να μείνουμε σε αυτό, είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρκοι. Καλά, τοτανάνουν τόσο πολύ το λαστιχάκι του Αθήνα που με βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Τι κατάσταση είναι αυτή. Τι είναι αυτή, τι έλεγε χθε. Τζέμισμποτ λέει, ποιο είναι, ποιος είναι James Bond, που βγω, ο Τζέμισμποτ, ο Σαμαρά. Ο Τσίπρα. Α, ο Τσίπρα είναι ο Τζέμισμποτ. Και ο Σαμαρά είναι. Ο Πράκτουρ μηδέμιδε 100. <laughs> <laughs> καλά, άντε καλημέρα, λα, γεια. Pani Κάτω στο τραπέζι λίγο στο Σήμερα το βραδάκι Στην Θεσσαλονίκη Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου Τον ακούμε Έχει την δεύτερη συναυλία Η πρώτη έγινε προχθέ εδώ στην Αθήνα Με τίτλο 40 χρόνια μετά Βασίλης Παπακοσταντίνου Τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη Η πρώτη πέντε που θα πάρετε τώρα Θεσσαλονικής όμω Θεσσαλονικής Στο 211-2008-200 Θα πάτε από εμάς εκεί θα τις παραλάβετε. Να παρακολουθήσετε το αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη με τη λαϊκή ορχήστρα Μίκη Μίκης Θοδωράκης και τη συμμετοχή της Μπέτης Χαρλάφτη. Η Θεσσαλονικής λοιπόν παίρνετε στο γνωστό νούμερο τηλεφωνικό και απαντάει το άλλο νούμερο εκεί. Θα έχει βέβαια τα τραγούδια του Αγώνα, τα τραγούδια του Αντρέα, αξιονεστή και βεβαίω αυτά που ακούμε τώρα, αυτό που ακούμε τη Εξωρία, Εχθρό Λαό και Καριωτάκη από αυτέ τι συλλογέ. Ωραία θα είναι, ωραία αναμένεται να είναι. Ε, μέχρι να επικοινωνήσουν οι Θεσσαλονίκοι και να μάθουμε ποιοι είναι οι πέντε γρήγοροι και τυχεροί. Σοφία Βούλτεψη, συγκρίνει τον εαυτό τη, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Συγκρίνει τον εαυτό τη όχι με κάποιον άλλον πολιτικό, αλλά με κάποιον άλλον σατυρικό καλλιτέχνη. Ε, θέλω μόνο να πω το εξής και να με αποδεσμεύσετε γιατί ήδη έχω, είμαι ανακόλουθη σε κάτι ε, Θέλω να σας πω το εξής, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δοξαστούν μέσω από το όνομα άλλων ε, οι οποίοι αν βάλουμε τα βιογραφικά μας κάτω θα εξαφανιστούν από προσώπου γης Βουλευτές, και διάφοροι... Όχι, εγώ για βουλευτές σας έλεγα τώρα... Ναι, ξέρετε γιατί μιλάμε, μιλάω και για κάτι κομικούς Οι οποίοι βγαίνουν στιλεόρε και κάνουν τι εκπομπέ του. Τολάκιο Το Τολάκι του λέτε το το δημοσιογράφους ξέρουμε. Χωρί του κιμένογχου το κιού. Δεν υπάρχουν. Του λέει το, το λασμό. Σα καλημερίζω όλου. Τολάχιστο λασμό λένε. Τολάκι του λασώφυλο λένε. Λέετε το λάκι του λαζόμενο. Θα Α του αφαιρέσουν του κιμενογράφου και αφαιρέ τα Οκιούου να δούμε τι θα κάνουν. Θα του αφήσουν εγυμνού. Δηλαδή συγκρίνει η Σοφία Βούλη στον εαυτό τη με το λάκι λαζόπουλο. Και λέει η Βούλτεψη ότι όλα εγώ αυτά που λέω τα λέω χωρί οτοκιού και χωρί κειμενογράφου. Είναι δικά μου. Όντω, μπράβο ότι το αναγνωρίζουμε. Νομίζω και ο Ελάξου θα το αναγνωρίσει. Έχει δίκιο. Δουλεύει χωρί κειμενογράφου και χωρί οτοκιού. Και το αποτέλεσμα είναι θαυμάσιο. Νομίζω στην κορυφή των σατυρικών καλλιτεχνών. Ε, παλεύουν για κουμάτω μαζί με ε, Βούλτεψη. Καλημέρα. Την κάνουμε, Λόβερ Μπόι τη Δημοσιογραφία. Ο Αντώνης έμαθε να απασφαλίζει. Μου επιτρέψει να Έμαθε να απασφαλίζει χειροπομπήδες όταν είχε χνηπίτσες. Πε Περονή. Τον Τοντετέ έμαθε. Αχ. Γιατί θεέ μου. <Λοιπόν>, τι έχει έ... πάθει. Τι φταίω εγώ μάλλον. Εσύ μπορεί να έχει πάθει ό,τι θε. Τι φταίω, γιατί. Όχι, γι' αυτό είσαι εκεί πέρα, γι' αυτό. Ναι, ναι, λακκώ την κάτω παπαριά σου. Πες μου, τι θε. Λοιπόν. Έχεις κι άλλο. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Όχι, Νομίζω ότι θα έπρεπε να μετονομάσουν τι πλατείε σε πυροτεχνουργό Αντώνη Σαμαρά και παρθένο κυνηγού Άδωνη. Κροτίδε τι λέγανε. <ΛΣ> θα συμπληρώνω σημεί Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε τι λέγανε. Λοιπόν, αν θα ονομαστεί κάποιο δρόμο, ο Δό τουρνάρα ή η θα είναι για συμβολικού λόγου, θα βγάζει αδιέξοδο. Ψ. Ψ. Μεγάλη κουβέντα. Ζωά σα, Αποστόλη. Yeah. Πέρασε σου μαλάκια θετή στο Μέγκα, ότι οι γέροι δεν στέκονται στην ουρά να πληρώσουν τον έρφια, στέκονται να πάρουν κανένα φράγκο να δώσουν στα παιδιά του τα εγγόνια του που πεινάνε. Ναι, γεια Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, δωθένω ό,τι παρακολουθώ ανελπώς το σταθμό σας, προ του σταθμού και μια έτσι πολιτική τοποθέτηση γνώμη δική μου. Ε, για το σταθμό ΡΕΛΕΦΕ νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχει το ελληνικό όνομα. Ας πούμε αλήθεια ράδιο. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. ναι; ε, ε, Τα τραγούδια που βάζετε διαρκώς και ακούγονται είναι ξένα. Ακούει κόσμος που είναι απλό που δεν ξέρει ούτε την ελληνική, την απλή, καλά καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλετε περισσότερα τραγούδια, όχι περισσότερα τραγούδια ελληνικά και σποραδικά ξένα. Είστε του και... καλατζαφέροι μήπως. Όχι, εγώ δεν είμαι, είμαι του εαυτού μου. Α. Καταλάβατε, είμαι μια Ελληνίδα και έχω γνώμη. Ναι, καλά. Τι σημαίνει ο Καραζεσάλη μέχρι εκτέ κυβερνούσε. Δεν ξέρω τι κάνετε εσεί, τι στηρίξατε. Ε, έπειτα, εγώ κάποτε ήμουν σε χώρο με το βορείδι μαζί. Και δεν ξέρω πώ έχει γίνει υπέρμαχο όταν σε μέναν έδινε τι εντολέ. Στην ΕΠΕΝ να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο σαν πρόεδρο τη νεολαία τότε. Δεν το κατανοώ αυτό τώρα και ότι το είχα το... παραγγείλει αυτό ότι θα μου προέκυπτε σε πενίτισα υπό του Βορήθη ούτε κείμενο άγραφα. Δεν σας uh, κατανόησα κύριε. Τίποτα λέω να πω δικαιολογείται το ελληνικό σήμα σταθμού Α, τα αφή. τραγουδάκια καταλαβαίνω. Να κάνω μια ερώτηση. Και είχα, ήμουν να σε θέση να έχω επιλογή όποια ήθελα. Τσεκουράκι, τσεκουράκι και εσείς. Και Καλέ. Και σήμερα είναι κατά του χώρου. Εντάξει τα πλύνεις τα χέρια σου ήμουν... τέλειωσε λάτα Τον λόγο του χώρου και τώρα συνέφτε αλλά γαλλικά. Εντάξει, εσύ με το βορίδι που σα παράτησε. Καταλαβαίνω. Δεν ματά. Ο καφέ να είχε επιλέξει το τη λέξη δεδομένη στιγμή να στηρίξει, ο ήθελε. Δεν είναι πρόβατο να τον έχει κανεί κλεισμένο. Που φενά ούτε να του υποδεικτείει επιλογέ. Γιατί έχουμε πάει 23 χρόνια στο φρανίο και αναλώσει, κυριέ. Στο θραίωίο και τι μάθετε, αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν μορφοθήκατε. <laughs> αυτό που βλέπω είναι ότι μάλλον παραμορφωθήκατε. Για τους ναζί δεν σα τα μάθανε καλά. Πολλέ κοπάνε σε λάθο μέρε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολή. Ναι. Ναι, γεια σας Αποστολή. Ένα παράπονο θέλω να πω πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν και να δείξω ένα περιστατικό βία που πιθανό να, βρίσκεται, να το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Να είσαι άνεργο συνταξιούχο, κόρη άνεργου συνταξιούχου, μικρού συνταξιούχου και να σε πιάνει κρίση πανικού επειδή έχει ένα μικρό πρόβλημα στο μάτι και δεν ξέρει τι μπορεί να είναι αυτό. Αυτό είναι για να ενισχύσει το όνειρο του κυρίου Άδωνη με τη μεταρρύθμιση τη υγεία. Που έκανε και μα καταδίκασε όλου στον πανικό. Αυτό του να φοβόμαστε να αρρωστήσουμε. Αυτό είναι η, η ίστατη μορφή βία που μπορούμε να υποστούμε. Οι πέντε ακροατέ Θεσσαλονίκη που θα πάτε σήμερα να δείτε, Βασίλη παπα στο Palende Spoor και να είστε εκεί εννιά, γιατί αρχίζει. Θα πάτε στι προσκλήσει, θα πείτε το όνομά σα και θα περάσετε. Είναι η κυρία Ελένη Γραβάνη, η κυρία Γεωργία Φέτσου, ο κύριο Μπούζο Κλεόβουλο. Ο κύριος Κυριακός Αναστασίου και η κυρία Βασιλική Μιλωνά. 9 η ώρα στο Παλέντες Πόρ Βασίλης Παπακοσταντίνου, τραγουδά Μίκη Θοδωράκη. Κράτησα και ο Νεδίτσες και ο νεδίτες. Όπω κάνουμε πάντα έτσι, θυμένα ή κλείνουμε, λαός, αμέσως μετά για παπαδόπουλος και Κατερίνα ακριβώλή στο μαγίζουν, γεια σας. Να σου πω, αν είχε θα πάρει τη να κάνει το γάμο και τον για να τη Αλλά δεν έχει Άσαι. Δεν έχει Είναι χοντροκομμένη δεν, δεν είχα πάρει Γιατί ρε. Είναι ΣΥΡΙΖΑ κρυόκολη Άμα είχε χιούμορ πάντως το κάτι. Δεν έχει παιδί μου σου λέω το ξέρω Αν είχε χιούμορ καταρχήν Θα αφή. έκανε το γάμο στο Βατικανό Κατάλαβες Δεν πήγε ο Αγίου σαν Ελά, φιλέ! Ελά, ρε! Τι κάνει, μαγκά! Πού είσαι, Μουρί! Πάρε τη γυναίκα μου, σα θέλει, πάρε Κι γυναίκα... εγώ δεν τη θέλω τη γυναίκα, νομίζει! Αποστολή! Αγάπη μου, έλα! Τι κάνει! Τι κάνω τώρα που σου ακούω, μη σου πω ας... τι κάνω! Τα ακού αυτό! Δεν αρχίζει, Ελίτα, φρέγγα να σε βλέπω! Ακού το κλαπ, κλαπ! Το κλαπ, κλαπ! Δεν έχει χειροκρότημα, πε μου! Έλα, να σου πω, μα λένε η δεξιοί ότι άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μα πάρει τι καταθέσει! Έτσι! Μα έλαβε η μου που τι έχουμε σηκώσει τι καταθέσει και τι έχουμε φάει με το δο Από το με το Βενιζέλο και δεν έχουμε μία στην τράπεζα. Α, είχε καταθέσει, κουφάλα. Έλα να σου πω κάτι. Πότε θα αρχίσει να είναι το φρένο, Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Ναι, έλα, Α, για. Αν δεν ρεάσει, Θα το κρατάτε πιο πολύ, Ρε Αποστόλια, όχι τόσο λίγο. Εντάξει, για. Δύο, έλα, τέλειο, παιδί που σε έπιασε η λιστρίδα, τι έφαγε. Φτάνει, για. Δώσε τον άντρα να με σαν άντρε. Κουτσομπόλα, για. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Τι. Ε, ε, ε, είχαμε ένα θέμα με κάποιο φίλο με τροφική δηλητηριάση και πήραμε τηλέφωνο το κέντρο δηλητηριάση. Μου γράφει πάνω στις φλωρίνες καπορυπατικά και αυτά. Πάρα τηλέφωνο να δεις αν μιλείς ποτέ εσύ με άνθρωπο. Άμα γίνεται να το, το δώσετε, βέβαια, σε εκπομπή. Τι να δώσουμε, παιδιά, με περιμένει να βγάλει προκοπή από το κέντρο δηλητηριάσεων. Να πάει ε, σε ποιο εσύ. σύστημα υγεία πού. Το καλύτερο ε, που έχουν να σου πούνε, τι, ποιο φίλο, χλωρίνη. Βάλτε και να κουαφόρτε μέσα να τελειώνει η δουλειά. Πάρε το ένα, σου λέει, πατά στο ένα. Πάρε Πήγα στο νοσοκομείο. Πάρε στο δύο, πήγαινε στο οστό. Δεν σου δίνει επιλογέ ότι αν ο φίλο σα ήπια κατά λάθο χλωρίνη, πατήστε 2 και η εντολή είναι τσεκούρι. Βορύδη, ξέρει. Τσαπ στο λαιμό και τευθείαν, στο κοτόπουλο ήθελα. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Δεν μου λες Αποστόλη. Όταν φτιάξουν την πλατεία Σαμαρά, μήπως πρέπει να κάνουν και ουρητήρια να πηγαίνουμε να φοδεύουμε στο όνομα του κύριου Σαμαρά. Χρειάζει ουρητήριο. Πήγαινε ελεύθερα. <laughs> Εντάξει. Έρα από στο δυο. Εγώ δεν είχα την εστιαχή να ακούσω το δάσκαλο το Παυλόπουλο. Τα άκουσα τώρα από σένα. Αλλά από ένα λαό που οι δάσκαλοι υπηρετούν ανθρώπου σαν τον σαμαρά, σαν τον Βενιζέλο που και εκείνο κάνει τον δάσκαλο, σαν τον έβραι γιατί υπέστη τον Έβερ ο κύριο Παβλόπουλου, εδώ. Δεν φτάνει αυτό που είπαν οι αρχαίοι ότι αν δεν ήταν οι γιατροί μωρότεροι θα ήταν οι δάσκαλοι. Δυστυχώ λυπάμαι, αυτό είναι ο λαό μα. Α ξυπνήσει κάποια στιγμή. Α αφιπνιστεί από τον καναπέ που κάθεται και α σηκωθεί απάνω να του πάρει με τι πέτρε αυτού του αστυχίου του, του αλήτρε, του απάτριδε, του εφιάλτε να του διώξει να βρει το δρόμο του. Αποστόλη μου ο Μπαρμαγιώργο είμαι. Χάρηκα που σε Καλό απόγευμα, σου μου να. Τι. Αυτός ο παραγέντρης ο Τσίγκρης είναι Ο Δημήτρης ο Τσίγκρης Δημήτρης. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω που είναι. Τα έχει φορτώσει τον κόκορα όλα. Άσε με έξαλλος. Τελευταία φορά που είχε κάνει σκηνικό ήταν τον με την κουζίνα που τα βράδυ. Λες τον Αντιστάσεις, πάνω κάτω. Αχ, κι εγώ αυτό λέω, ασήμουνα κοντά και θα σου μάθαινα εγώ πως μαγειρεύει η κουζίνα. Α, αλλά, τι να μου μάθεις εσύ. Πως μαγειρεύει η κουζίνα, πως ανάβουνε τα μάτια και η αισθία. Εγώ, εγώ είναι π***** θα μάθω ποιος είσαι. Θα μάθω από τον Δημήτρη και θα το γ*****ω μόλις το πρώτο Εγώ ξέρω, θα το βρω... Α, τυχερέ, Δημήτρη, τυχερέ. Α, η γ******** Εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώ για το ΦΠΑ που δεν πληρώνει εάν δεν έχει πληρωθεί. Και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση και αυτό είναι πραγματική είδηση. Ξέρετε λοιπόν, τι διαδικασία πρέπει να κάνει για να γίνει αυτό, Σα λέω. Πρέπει εντάξει, να πάρει το μισθό, Παπαδάκη. Εντάξει, <laughs> κοίτα, <κύριε laughs> Παπαδάκη. Διαφορετικά διαδικασία έχω κάνει εγώ για να είμαι σήμερα εδώ. Έχω ξυπνήσει από τι 6 το πρωί, έχω βαφτεί, έχω κάνει <laughs> διαδρομή <laughs> με στην κίνηση. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Είσαι Όλα ωραία Είναι παμένη, μια διαδικασία και εσεί το ίδιο. I za to I to a I za to, i za to, Ποιος είναι ο Μέγας Ναπολέον, ο Μέγας Αλέξανδρος Η αλήθεια βρίσκεται στην επιστήμη Όπως πάντοτε Οι δημοκράτες και οι νεδημοκράτισες Οναδίτησες και οναδίτες Πάμε τώρα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 Ο και Ο Νεδίτες. τελευταίο τελευταίων